Στο όνομα του Πατρό και του Ιού, το Ιππνέμου τη Αμήν. Βασιλεύ, Ουράνι, η παράκλητη του πνεύμα τη Αληθία. Ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό αληθέ. Και σκύνωσων, εν ημίν και καθάρισον εμά, απάσιν σκυλίδε και να αγαθέντε ψυχασιμών. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, είπατε προηγούμενη φορά ότι να έχουμε και να Πρέπει να έχει τη βεβαιότητα ότι χρειάζεται τον, τον καλό για να τον σώσει. Ναι, βεβαιότητα. ότι τον καλό για να σώσει. Ναι, ασφαλώ. Αλλά στο πλαίσιο αυτή τη βεβαιότητα, δεν έχουμε βεβαιότητα για τον εαυτό μα. Δεν έχουμε βεβαιότητα για τον εαυτό μα έξω από τη χάρη του Θεού. Και δεν έχουμε βεβαιότητα για τη γνώμη μα, για την κρίση μα. Αρνούμεθα την κρίση και τη γνώμη. Και ζητούμε το Συζητούμε τη χάρη του Θεού. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάποιο εδάφιο μέσα στην που το Δεν ναι, ασχολείται να η γραφή γιατί είναι μία πάτη Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τίποτα. Άμα θέλουν το δέχονται, άμα θέλουν δεν το δέχονται. Είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι. Μια ερώτηση με θέλετε. προηγούμενη ομιλία σας μας παρουσιάσετε έναν Θεό της αγάπης, της συγγνώμης, της συγχώρησης, της μετάνοιας. Έναν Θεό της αγάπης που όλοι μας θα θέλαμε. Έναν τέτοιο Θεό που και που θέλει πάντα σωθήνε και σε δίπλωση να αληθία σε ευθύν. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία βλάσκημα σκέψη για την οποία σας ζητώ συγγνώμη. Είχα ο Θεός, Πάτερ, ενέχεται για ατέλειες τις οποίες ο ίδιος έφτευξε και για αυτό οπωσδήποτε και οποτεδήποτε θέλει να συγχωρήσει του ανθρώπου Εφόσον το έδωσε να το επειδή έχει ενοχέ ο ίδιο, πρέπει να συγχωρέσει. Για ατέλειε <συσίλια> και αδυναμίε που ο ίδιο έντιαξε, γιατί δεν γνώρισα εγώ στα 60 χρόνια κάποιο παρά το ότι στου αργού αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί ότι υπάρχουν και δίκαιοι άνθρωποι. Όμω δεν ξέρω, δεν γνώρισα εγώ ένα τέτοιο άνθρωπο. <συσίλια> Τι δεν γνωρίσατε ένα τέτοιο άνθρωπο πού? Αντίο άνθρωπο. Ναι. Ε, αυτό, τι εννοείται, δεν το καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι οι αδυναμίες και οι δυνατότητες φυσικά και οι ατέλειες ε, υπάρχουν στην πίσω του αυτό. Μάλλον εννοείται ότι εφόσον ο άνθρωπος έχει διερωπή προς το κακό διεροπή, ναι, και επειδή ουδείς αναμάρτητος, άρα... Ακριβώς. υπάρχει Για η, η επιοίκεια και η συγχωρητικότητα του Θεού οπότε δεν είναι έτσι όπως ακούστηκε και αρχικά το ερώτημά σας ίσως ήταν τολμηρός ο τρόπος αλλά η ουσία είναι διαφορετική γνωρίζοντας ο Θεός την αδυναμία των ανθρώπων την οποία δεν επέλεξε ο Θεός αλλά επέλεξε ο άνθρωπος από τη στιγμή που αυτονομήθηκε από τον Θεό και ζει τα συμπτώματα τη πτώσηου, αναγνωρίζει, γνωρίζει την ανθρώπινη φύση βαθία του Θεό και έχει την επίκαινα προ αυτήν. <σκοί> Δεν φέρει ευθύνη ο Θεό για τα μεταπτωτικά συμπτώματα του ανθρώπου, αλλά είναι ευθύνη του ανθρώπου που απεμακρύνθη από τον Θεό, αλλά η συγνώμη του Θεού, η συγκατάβαση και ποίηκια προς τον άνθρωπο δεν εκβιάζεται από την αδυναμία του ανθρώπου γιατί θα λέγαμε ότι εξανάγκης ο Θεός είναι ποίηκής, είναι αγάπη αλλά ο Θεός είναι ελεύθερος και δεν υποβάλλεται από καμία ανάγκη. Η αναγκαιότητα είναι που στερεί την έννοια της ελευθερίας και της αγάπης ο Θεός ως απόλυτος αγάπη δεν ήταν δεν, δεν ε, επεριορίζεται ή υποχρεούτο από την ανάγκη του ανθρώπου, την αδυναμία του ανθρώπου την, το, την, την, αμαρτώ, την αμαρτώδεια του ανθρώπου για να φανεί επικής αλλά ο ίδιος έτσι γιατί έτσι είναι επικής και είναι αγάπη δηλαδή καμία ανάγκη δεν τον υποβάλλει στον είναι αγάπη αλλά ο ίδιος ούτως ή άλλως είναι τέτοιος και κινείται προς, με αυτήν τη διάθεση προς τον άνθρωπο Αν οι είναι οι ευκαιρίες που μας δίνουν πρόσφερα την αγραφήνωση και σοφία τότε αυτό σημαίνει ότι οι αγραφείες είναι η γη της σοφίας Η Άννη αυτό σημαίνει ότι οι αμαρτίες είναι πηγή σοφίας Η μετάνοια είναι πηγή σοφίας Εάν η αμαρτία με οδηγεί στη μετάνια τότε είναι πηγή σοφίας Από μόνη της η αμαρτή είναι πηγή ασοφίας μετάνια δεν είναι μία κατάσταση ψυχολογικού επίπεδου δηλαδή νιώθω ενοχή και μετανοώ μετάνοια σημα... γιατί μπορεί κάποιος να μην έκανε κάποια φοβερή αμαρτία μετάνοια σημαίνει τι ότι στρέφομαι στον Θεό και του λέω χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω δεν είμαι αυτάρκης δεν είμαι η αυτοζωή εσύ είσαι η ζωή και χωρίς να μετέχω στη δική σου ζωή δεν έχω ζωή, δεν έχω υπόσταση Επομένω δεν είναι η αυτή την έννοια ότι να στενοχωρούμε, θλίβουμε για τα λάθη μου και θέλω να επανέλθω, αλλά μετάνια είναι η μόνιμος διάθεση του ανθρώπου να στρέφεται και να βλέπει τον Θεό. Να μην πέσουμε που πέσουμε όλοι στη διαδικασία, να μπήρουν τον άραμο, να μου δημοδίψουμε. η ανθρώπινη κοινωνία και το έστωνα, εδώ που ζούμε, στην ανθρώπινη κοινωνία, που πέρασαν τα στενή και όλα αυτά τα είμαστε Δηλαδή, υπάρχουν δικαστήρια, την Προτερνείται τις κοινές, άλλο την αθέση και την εξωτερική της άλλο την εξωτερική της κοινής. Αλλά και αγγλικά όλο αυτό είναι ένα σημαντικότατο που μπορούμε να για να μπορέσουμε να Έχουμε όλοι, όλοι οι διδάσκοντες οι που ότι είμαστε στην στην αστυνομία, είναι η δομία στο πούμε του πολιτισμού στον οποίο είτε υποκύπτουμε και τον αποδεχόμεθα είτε τον αρνούμεθα αυτό αρνούμε δεν σήμερα ότι είμαι έξω από το πλαίσιο της κοινωνίας αλλά εσωτερικά επιλέγω στον χώρο της προσωπικής μου ευθύνης ένα διαφορετικό τρόπο και στάση ζωής και αυτό πραγματικά που είναι σύμπτωμα μεταπτωτικό της κοινωνίας είναι η απουσία της συγγνώμης από τον λόγο και το βίωμά της η έννοια τη συγχώρεσης δεν υπάρχει σαν όρος ζωής στο σύστημα το κοσμικόν, αλλά εμείς έχουμε την δυ δυνατότητα εν ελευθερία να απομακρυνθούμε από αυτό το ήθος στον προσωπικό χώρο στον οποίο ζούμε. Είναι άσχημο να οχυρωνόμαστε και να αποποιούμε θα την προσωπική ευθύνη πίσω από την έννοια του συστήματος το οποίο είμαι θα εχμαλωτισμένη. Καθόλου δεν είμαι θα εχμαλωτισμένη όσο αφορά την προσωπική μας ελευθερία και ευθύνη. συχνά ότι τα πάντα είναι Θεού θέλωτο αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι ο καθένας θέλει mm -hmm. και πώς είναι Θεού θέλωτο Θεού, Θεού θέλωτο τα, τα πάντα είναι Θεού όσο ό, θα... του επιτρέπουμε εμείς και δεν το επιρειρίζουμε την ελευθερία με τη δική μας ελευθερία όλα είναι δικό του θέλημα θα... τι σημαίνει αυτό Ασφαλώς όλα είναι του Θεού θέλημα στο βαθμό που δεν στερεί την ελευθερία μας. Να δούμε ναι, την <συμίλωση> παρακολουθούσε τα πράγματα, δημόσιο, να είναι και στο μηχανισμό αυτό, δηλαδή κάποιος δικαστής, κάποιος ο ο να κάποιον, Σε την τη εκεί νομίζω υπάρχουν τα περιθώρια Ο να την επίκεια που μπορεί και να δώσει μία παρουσία που να μην είναι απορριπτέως ο άνθρωπος ο οποίος δικάζεται να δώσει δυνατότητες. Εννοώ ότι παιδί είναι κάπου ανανεχτικά στον κάποιο δικαλισμό να πάρει μια απόφαση και έχει κάποια δεδομένα. Με τα δεδομένα αυτά μπορεί να μην είναι τόσο απόλυτη η δυνατότητα του να οδηγηθεί σε ένα κατά 99% ορθή κρίση περί της ενεργής σημεία, στους παράδειγμα. Πρέπει όμως όσο του κατοικοντός θα τοποθετηθεί και θα βγάλω και την απόφαση. Η δυσκολία έχει και ε, Αυτό διάλεξη αυτή τη δουλειά, μην τη φέτομε. <laughs> Αστείευο. <laughs> ναι. Λοιπόν, μια και μιλούμε για αυτόν να φέρουμε να διαβάσουμε ένα περιστατικό του αβάμα Καρίου. Κάποτε λέει ο Μακάριος ανέβαινε σε ένα βουνό της νητρίας και είπε στον μαθητή του που το συνόδευε να προηγηθεί Αυτός καθώς προχωρούσε συνάντησε ένα ιερέα των ειδόλων που περπατούσε γρήγορα με ένα κούτσερο στον ώμο και και του είπε αυτός που συνόδευε τον Μακάριο ο μοναχο, «Πού πας τόσο βιαστικά διάβολε» Τότε ο ειδωλολάτρης ιερέας οργισμένος σήκωσε το κούτσουρο που κρατούσε και άρχισε να το κτυπάει τόσο δυνατά που τον άφησε μισοπεθαμένο και συνέχισε βιαστικά τον δρόμο του. Λίγο παραπέρα ο ειδωλολάτρης συνάντησε τον Μακάριο ο οποίος καθώς τον είδε φορτωμένο του είπε «Να είσαι καλά άνθρωπε του Μόχθου, να σε καλα ανθρωπε του μοχθου να σε καλα Ο ειδωλολάτρης ιερέας κατάπληκτος απάντησε «Τι καλό βλέπεις εμένα για να μου εύχεσαι να είμαι καλά» και ο γέροντας του λέει «Στο εύχομαι επειδή σε βλέπω να μοχθείς και να τρέχεις χωρίς να ξέρεις που πας» <coughs> Τότε ο ειδωλολάτρης απάντησε «Κατάλαβα αμέσω πως εσύ είσαι δούλος του Θεού» «Από τη συγκίνηση που μου έδωσε ο χαιρετισμό σου» <coughs> «Κάποιος άλλος όμως άθλιος καλόγερος με όταν με συνάντησε» και εγώ απάντησα με κτυπήματα στις βρεσιές του την ίδια στιγμή έπεσε στα πόδια του Μακαρίου και του είπε αν δεν με κάνεις μοναχό δεν αφήνω να φύγεις τον έκανε μοναχό και εξαιτία του πολύ έγινε έγινα χριστιανή και ο Μακάριος έλεγε ότι ένας επιρμένος και κακός λόγος μπορεί να κάνει καλού ανθρώπους κακούς και ένας καλός και ταπεινός λόγος μπορεί να κάνει τους κακούς ανθρώπους καλύτερους αυτό νομίζουμε το παράδειγμα του Αβά Μακαρίου απαντά στα ερωτήματά σας πως μπορούμε να λειτουργήσουμε σε ένα σύστημα που αρνείται τη συγνώμη σε ένα σύστημα που κυβερνάται από την έννοια του δικαίου και αρνείται την αγάπη. Και στο πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα ήθος διαφορετικό, ποιος τρόπος υπάρχει. Αυτός ασφαλώς ο λόγος του αβάμα και αυτή η θέση του είναι που μπορεί να γίνει ένας δείκτης ζωής για όλους μας στις σχέσεις. Να το επαναλάβουμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό Ένας επιρμένους και κακός λόγος Μπορεί να κάνει καλούς ανθρώπους κακούς Ενώ ένας καλός και ταπεινός λόγος Μπορεί να κάνει τους κακούς ανθρώπους καλύτερους Είναι πολύ σημαντικός ο λόγος Ο λόγος σώζει ή καταστρέφει Ο λόγος όχι μόνο ως περιεχόμενο αλλά και ως τρόπος μπορεί να δώσει ζωή στον άνθρωπο ή να τον διαλύσει τελείως επομένως μέσα σε αυτό το πλαίσιο της σχέσης με τον Θεό με τον εαυτό μας και με τον άνω θρόπο, είναι πολύ σημαντικό να γίνει ένα ξεκαθάρισμα του τρόπου του Λόγου τώρα λέει κανείς έχουμε αυτό τον τρόπο του αφά μακαρίου ωραία θα εφαρμόσουμε αυτό τον τρόπο για να είμαι θα αποτελεσματική δεν εφαρμόζεται ο τρόπος για να είναι αποτελεσματικός ούτε ο τρόπος είναι μια τεχνική μέθοδος για να μπορούμε να ελέγχουμε ή να διορθώνουμε τον άλλον γιατί ο λόγος μεταφέρει πάντοτε και το πνεύμα ο λόγος μεταφέρει και την διάθεση ο λόγος μπορεί να φαίνεται ταπεινός αλλά μπορεί να κρύβει μέσα του την έπαρση να ελέγξω, να διορθώσω ή να εξουσιάσω τον άλλον. Θα δούμε στη συνέχεια και ο Άγιος Χρυσόστομος πόσο πιο απλούστερος και ξεκάθαρος είναι σε αυτό. Επομένως τι γίνεται <coughs> λέμε να έχουμε καλούς τρόπους γιατί αυτό είναι χαρακτηριστικό των χριστιανών Δεν έχουμε τρόπους και είμεθα του Χριστού Είμεθα του Χριστού και έχουμε τρόπους Ο Αβάς Μακάριος δεν ήταν άνθρωπος του Θεού γιατί είχε αυτό τον καλό τρόπο Επειδή ήταν αληθινά δούλος του Θεού είχε αυτό τον καλό τρόπο Εμείς προσπαθούμε τις περισσότερες φορές να διορθώσουμε συμπεριφορά χωρίς να αλλοιώσουμε το φρόνημα, την καρδιά μας προσπαθούμε να βρούμε μεθόδους που θα πλησιάσουμε τα παιδιά μας τους συντρόφους μας, τους ανθρώπους χωρίς να αλλοιώσουμε την καρδιά μας ο αληθινός τρόπος η αληθινή μέθοδος είναι αυτός ο τρόπος που είναι καρπός της αλλοιωμένης καρδιάς της καρδιάς που έχει αποδεχθεί τον Χριστό μόνο η καρδιά που έχει αποδεχθεί τον Χριστό ο λόγος της έχει ζωή ο λόγος της έχει ζωή και έχει καλόν τρόπο τρόπο που συγκινεί που, ελευ... που ενεργοποιεί τον άνθρωπο είναι πολύ ανόητο ο άνθρωπος να προσπαθεί να υπερασπίζεται το δικόν του λόγων ως τον δικαιότερον του άλλου γιατί ένας άνθρωπος που υπερασπίζεται των δίκαιων λόγων του έναντι του άλλου ο δίκαιο λόγος αυτός που αντιπαλεύεται τον άλλον είναι έξω από το πνεύμα του Χριστού δεν έχει Χριστό και το μεγάλο μας πρόβλημα Ότι εμείς Έχουμε καλούς λόγους Δίκαιους λόγους Έχουμε τα δίκαιά μας Αλλά τα δίκαιά μας δεν έχουν Χριστό Πόσοι άνθρωποι νιώθουν αδικημένοι Στις σχέσεις τους Ότι αυτοί έχουν το δίκαιο με το μέρος τους Και το αποδεικνύουν Λογικά και λεκτικά Αλλά από μόνη τους η διάθεση και η κίνηση να υπερασπίζεις τον εαυτό σου δεν είναι μέσα στο πνεύμα του Χριστού και θα φέρει σύγκρουση, θα φέρει διχασμό Λέει κάπου ο Άγιος Χρυσόστομος Η αλήθεια όταν λέγεται χωρίς αγάπη, δηλαδή χωρίς Χριστόν, χρησιμοποιείται σαν όπλο που δεν υπηρετεί τον Θεών αλλά τον διάβολων. Και είναι γεμάτη η ζωή μας από αλήθειες δαιμονικές, ιδίως τις σχέσεις μας. Όταν δηλαδή έχεις τα παραπονά σου, έχει την αίσθηση ότι αδικήθηκες και προσπαθείς να υπερασπίσει τον εαυτό σου έναντι του άλλου, αποδεικνύοντας αυθολογικά λογικά την άποψή σου όταν αυτή η άποψη λειτουργεί διχαστικά λειτουργεί από, μα, από μακρά από τον άλλο χωρίς το πνεύμα του Χριστού αυτό το δίκαιο και αυτή η αλήθεια είναι δαιμονική και υπάρχουν ψεύδοι που είναι του Χριστού τι σημαίνει αυτό Εμεί τι κάνουμε, νομίζουμε ότι για να γνωρίσουμε τον άλλον άνθρωπο πρέπει να έχουμε μια αντικειμενική γνώση του άλλου. Ποιο είναι, τι κάνει, αλλά αντικειμενική γνώση την εννοούμε σύμφωνα με το δικό μα κριτήριο, με το δικό μα κωδικό, με τη δική μα άποψη. Και τι γίνεται τότε. στην παγίδα του ψεύδους γιατί ο άλλος αντιλαμβάνεται τα πράγματα τελείως διαφορετικά από ότι εμείς υπάρχουν υποκειμενικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεση του άλλου ανθρώπου Για παράδειγμα εδώ μπορεί να υπάρχει μια θερμοκρασία 20 βαθμοί και να λέμε αντικειμενικά δεν κρυώνει ο άλλος κρυώνει όμω. Τι να κάνουμε κρυώνει. Για μένα είναι ενόητος που κρυώνει. Αλλά κρυώνει όμω, είναι μια πραγματικότητα γι' αυτό. Άρα η αντικειμενική γνώση ότι όφιλε να μην κρυώνει, είναι ψέμα γι' αυτό. Και όταν κρίνω τη ζωή του άλλου ανθρώπου, με το δικό μου κωδικό, με τη δική μου έννοια, αυτό είναι πραγματικό ψέμα για τον άλλον άνθρωπο. Είναι αυτέ οι βεβαιότητε που πάμε προηγουμένω. Είναι αυτέ οι βεβαιότητε που καταργούν τη δυνατότητα κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Ενώ τι σημαίνει προσπαθώ να αντιληφθώ τη, την κατάσταση του άλλου ανθρώπου Κάτι που για, για μας είναι τελείως αδιάφορο Για τον άλλο προκαλεί πανικό Δεν είναι εννοητός που προκαλεί πανικό Είναι αυτή της φύσεως Είναι αυτή της αδυναμίας Πρέπει να τη δική του αδυναμία Να ερευνήσω τα κίνητρα των το δικών του πράξεων Βλέπουμε τις πράξεις και τις κρίνομεν και λέμε αυτό έκανε ένα τεράστιο λύστημα <και> Αυτό είναι μια προσέγγιση τελείως λαθεμένη Πρέπει να βρούμε τα κίνητρα που τον οδήγησαν εκεί <και> Να βρούμε τις αιτίες Να μπούμε στην θέση του άλλου ανθρώπου Και με αυτήν τη διάθεση να τον προσεγγίσουμε Αλλά πρέπει πριν απ' όλα να κάνουμε ξεκαθαρίσμα στην καρδιά μας θέλουμε αλήθεια να τον προσεγγίσουμε θέλουμε να συνδεθούμε με τον άλλον αρνούμενοι την δύναμή μας τα δίκαιά μας αυτό είναι πολύ σημαντικό δηλαδή έχουμε τον άλλον μία διαφορά έχουμε μία διαφορετική άποψη όταν λοιπόν Έχω, έρχομαι σε μία αδιαφωνία σε μία αντίρρηση. έρχομαι λέω γιατί πρέπει να του μάθω το σωστό μα δεν θέλει αυτό ο Θεός λέει ο Άγιος Χρυσόστομος το είναι του ανθρώπου βρίσκεται εν με το συνάνθρωπο το είναι μας δεν είναι να αποδεχθού, αποδειχθούμε ότι έχουμε δίκαιο το είναι μας είναι η ένωση με τον συνάνθρωπο Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας Θέλουμε μία δικαίωση οι άνθρωποι Ποια είναι η δικαίωση Να μου πει ο άλλος ότι εσύ είσαι ο σωστός Ότι έχεις δίκιο, Ότι κουράζεσαι για μένα κάνεις τα πάντα Ή είναι η σύνδεση με τον άλλον Ποια είναι η δικαίωση μας Η αναγνώριση από τον άλλο η αναγνώριση των δικαίων μου και των δικαιωμάτων μου ή η σύνδεση με τον άλλο αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. όταν λοιπόν κάνουμε ένα αγώνα συνεννόησης είναι γιατί θέλω να επικυριαρχήσω του άλλου να λάβω την αναγνώριση ή να συνδεθώ μαζί του και τι κάνουμε ένα άλλο πρόβλημα πάλι είναι πως εννοούμε τη σύνδεση την εννοούμε στο δικό μας πλαίσιο στη δική μας αλήθεια γιατί θεωρούμε ότι η δική μας αλήθεια είναι υγεία είναι η η αλήθεια από του άλλο και λέμε ότι τώρα άλλο θέλουμε να το θεραπεύσουμε όταν θέλεις να θεραπεύσεις τον άλλο Ήδη είσαι κυρίαρχος του Ήδη τον καταργείς, ήδη τον εξουσιάζεις Και δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα Ενότητα υπάρχει Όταν αποδεχθείς την ασθένεια του άλλου ανθρώπου Και υπο, υπο, υποταχθείς στην ασθένειά του Όχι να, να, να γίνεις Κοινωνός της αρρώστιας του Και της αμαρτωλότητάς του Αλλά εν πνεύματι Σύμφωνα με το λόγο του Αβάησάκ του Σύρου να θέτεις τον εαυτό σου υποκάτω πάσεις κτήσεως Ποιας πάσεις κτήσεως όταν είσαι ο έξυπνος που έχει την υγεία και θα διορθώσεις τον άλλον άνθρωπο Λοιπόν μπορεί κάποιος να πει θέλω να είμαι ενωμένος με τον άλλον άνθρωπο αλλά σε ποια βάση στη δική μου αλήθεια στη δική του αλήθεια Δεν υπάρχουν αλήθειες Υπάρχει ή αγάπη ή δεν υπάρχει αγάπη Υπάρχει διάθεση να συνεχθώ με τον άλλον άνθρωπο όνει όχι όταν όμως το παίζω θεραπευτής του άλλου όταν θέλω να διορθώσω τον άλλον άνθρωπο στο όνομα της φιλανθρωπίας τότε καταργώ τον άλλον άνθρωπο γι' αυτό θέτει τέσσερις προϋποθέσεις ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όταν πλησιάζουμε έναν άλλον άνθρωπο για να τον ελέγξουμε για τα λάθη η πρώτη προπόθεση είναι να το κάνουμε με αγάπη αυτό λέμε όλοι ότι το κάνουμε υποτίθεται αλλά δεν είναι έτσι αν ελέγξουμε τον εαυτό μας μέσα μας θα δούμε αν έχουμε αγάπη ή όχι όταν μέσα μας ενοχλούμεθα από μόνη τη διαφορετικότητα του άλλου ποια αγάπη όταν κινούμεθα μια διάθεση συμβουλευτική ή ελεκτική για τον άλλο ποια είναι αγάπη όταν δεν είμαι θα ετίμη να αρνηθούμε την δικαιοσύνη μας έναντι του άλλου τα δίκαιά μας για ποια είναι αγάπη τον εαυτό μας αγαπούμε μόνο και μάλιστα όταν προσπαθούμε να κινηθούμε προς τον άλλον για να το διορθώσουμε είναι για να νιώσουμε ικανοποίηση γιατί τις περισσότερες φορές στερούμε τον άλλον προέκταση του εαυτού μας δεν τη δούνουμε τα όρια της ελευθερίας και μια αγάπη που δεν έχει αυτά τα όρια της ελευθερίας δεν μπορεί να είναι αληθινή μια αγάπη που δεν έχει την δυνατότητα του να ρισκάρει ο άνθρωπος και να ρίψω κινδυνέψει τη σωτηρία του ανθρώπου του δεν έχει αγάπη γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό είναι δική μας υπόθεση και δική μας αγάπη το δεύτερο στοιχείο που λέει ο Άγιος Χρισούς είναι να ομολογούμε και τη δική μας όχι μόνο με τα λόγια γιατί καμιά φορά τα ομολογούμε με τέτοιον τρόπο που σαν να λέμε στον άλλο σε περισσότερο σκουπίδι και η μη και και άγιοι τον πλησιάζουμε και με ένα χριστιανικό τρόπο ο οποίος μας εκνευρίζει ο το οποίος τον εκνευρίζει τον άνθρωπο και το διελεί ακόμη περισσότερο με έναν τρόπο που βαθιά δηλώνει την αμαρτολότητα και δίνει κουράγιο στον άλλον άνθρωπο το τρίτο στοιχείο είναι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος να αναφέρουμε και θετικά στοιχεία του χαρακτήρα εκείνου που επικρίνουμε Τι απλά αλλά και πόσο αληθίνα πράγματα Και τέταρτο Ότι και αν λέμε Να το λέμε όχι επιτακτικά Με υπεροπτικόν τρόπων Αλλά με διάκριση και με αδελφικών τρόπων Τέσσερα πράγματα Αγάπη Η αποδοχή της δικής μας αμαρτωλότητος Να εκφράσουμε και θετικά στοιχεία που έχει ο άλλος άνθρωπος. Και το τέταρτο, με όχι επιτακτικόν τρόπο, αλλά με αδελφικόν τρόπο και με διάκριση και όχι υπεροψία. Γιατί τι γίνεται τι περισσότερε φορές, όταν η επίκριση... Όταν ο έλεγχο. δεν γίνει με αυτά τα στοιχεία Πώς θα το κλάβει άλλος Και εμείς σαν επίθεση Τι θα κάνουμε αντιπίθεση Και θα λέμε δεν φτάνει που είσαι χάλια Μου μιλάς κολος από πάνω Μα εγώ σε προκάλεσα Γιατί όλη μου στάση είχε μια επιθετικότητα Ο άλλος την εισέπραξε ω επιθετικότητα Θα πει κάποιο καλά τι ευαισθησίες είναι αυτές Αυτό που για σένα είναι αλήθεια Γι' αυτό είναι ψέμα αυτό που για σένα δεν είναι ευαισθησία γι' αυτό είναι ευαισθησία και πρέπει να λάβεις τον υποκειμενικό παράγοντα τον ψυχισμό του άλλου ανθρώπου για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει σε αυτό το πνεύμα δεν του είναι αρκετό να τον ενημερώσουν για αυτά τα πράγματα ή να τα αναλύσει αυτά τα πράγματα Πρέπει να πάθει, να πάσχει μέσα σε αυτά τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό. Για να μπορέσεις να αποκτήσεις αυτή την εσωτερική λεπτότητα, αυτή την πνευματική ευαισθησία, να κατανοήσεις την ανθρώπινη φύση, πρέπει προηγουμένω να κατανοήσεις την προσωπική σου κατάντια να κατανοήσεις την προσωπική σου κατάντια όχι μόνο ω μια παράβαση των εντολών του Θεού αλλά ως απουσία του Θεού από την καρδιά μας ως αδυναμία να περιορίσω την υπερηφάνεια αν μου για να λειτουργήσει ο Θεός μέσα μου Όταν ο άνθρωπο αισθανθεί κατά αυτόν τον τρόπο την αμαρτυρότητά του, την προσωπική του κατάντια που είναι η απουσία του Θεού, που είναι η κόλαση τη μοναξιά μα, η κόλαση του θανάτου, η κόλαση του καινού, η κόλαση τη ακινωνιστία, η κόλαση τη ακηδεία. Τη ζούμε αυτή την κόλαση και ζητούμε να βγούμε από αυτή την κόλαση αυτό ο πόνος Αυτή η οδυνηρή κατάσταση Γεννά στον άνθρωπο την έννοια της συμπάθειας Την έννοια της αγάπης Την έννοια του να θέλουν όλοι οι άνθρωποι να σωθούν Αυτό λοιπόν δεν σου το διδάσκουν Το παθένις, το ζεις, συμμετέχει σε αυτή την κατάσταση Οπότε γεννάται μέσα σου Αυτό το ήθος της λεπτότητος της ιστοντρικής ευγένειας της διακρίσεως που ψάχνεις τρόπους όχι για να καταδικάσεις τον άλλον τρόπο, άνθρωπο ψάχνεις λόγους για να δικαιώσεις τον άλλον άνθρωπο <ΣΣ1> εμείς ψάχνουμε τρόπους για να καταδικάσουμε τον άλλον άνθρωπο γιατί πρώτοι εμείς είμαστε καταδικασμένοι <ΣΣ1> και δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μα. <ΣΣ1> όταν είσαι εσωσμένος μέσα σε αυτή τη συντριπτική κατάσταση που ζεις μέσα σου και ξέρει τι σημαίνει κόλαση δεν θέλεις κανέναν να είναι μέσα σε αυτή την κόλαση σε αυτή την κατάσταση του άδειου και ψάχνεις τρόπους όχι, όχι για να δικαιολογήσεις την κόλαση στον άλλον άνθρωπο αλλά ψάχνεις αφορμές για να ελπίσεις και για αυτόν για τη δικαιοσύνη του Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το πνεύμα, μέσα σε αυτή την κατάσταση είναι αυτοί τρόποι που λέει ο Άγιος Ιάννης ο Αν πάρουμε αυτούς τους τρόπους και τους εφαρμόσουμε κατά γράμμα χωρίς προηγουμένω να υπάρχει αυτή η εσωτερική αλλίωση δεν θα έχουμε αποτελέσματα πολλά. Ο Άγιος Χρυσόστομος όταν το λέγει αυτό ήταν φορέα ενός πνεύματος σε ενός πνεύματος που του έδιδε τη γνώση της ανθρωπίνης φύσεως και η γνώση αυτής της ανθρωπίνης φύσεως τον εδίδασκε αυτούς τους τρόπους κάποιος όμως μπορεί να πει καλά πρώτα να πού να βρω εγώ αυτή την κατάσταση και να ξεκινήσω σε αυτόν τον τρόπο ας ξεκινήσουμε με φιλότιμο αυτούς τους τρόπους που να προσπαθούμε έστω και να ξεκινησω αυτό τον τροπο ας ξεκινησουμε με φιλοτιμο αυτους τους τροπους που να προσπαθουμε εστω και εξωτερικα να δηλώνουμε φιλότιμο και καλή διάθεση για τον άλλον άνθρωπο και τι θα γίνει όταν ο άνθρωπος προσπαθεί έστω φιλότιμα με αυτόν τον τρόπο θα γεννηθεί μέσα του η προσευχή η προσευχή δεν είναι μόνο να βρει κατάλληλο χώρο και χρόνο αλλά κυρίως η προσευχή γεννάται όταν ο άνθρωπος μέσα του αποκτήσει κάποιο φιλότιμο κυρίως για τον άλλον άνθρωπο όταν αποκτήσουμε επί και φιλότιμο και διάθεση συγνώμης και συγχώρησης για τον άλλον αυτό γεννά τις πνευματικές προϋποθέσεις για την προσευχή και η προσευχή θα μας οδηγήσει σε αυτή τη βαθιά γνώση που είναι αίσθηση που είναι η γεύση της αγάπη του Θεού και να αποκτήσουμε αυτό τον τρόπο και αυτό το ήθος για τον άλλον άνθρωπο αναφέρεται κάπου αλλού στο γεροντικό και να δούμε και αυτά τα παραδείγματα <κοί> λέει λένε οι πατέρες μας ότι ο Θεός μόνο έχει τη δυνατότητα να κρίνει Εκείνος που τολμά να κρίνει αντιποιείται την θεϊκή εξουσία την κρίση εμείς την εννοούμε μόνο για τους ανθρώπους που δεν έχουμε σχέση κρίση κυρίω και πολεμούμε την κρίση και αρνούμε θα την κρίση κυρίω για τους δικούς μας ανθρώπους που καθημερινά έχουμε επαφή μαζί τους εκεί πρώτα θα πολεμήσουμε την κατάκριση μην μου λες ότι δεν κατακρίνεις τον γείτονα Τον άντρα σου, τη γυναίκα σου τον κατακρίνεις Από εκεί να Και εκεί πιο σημαντικά είναι Γιατί με αυτούς έχουμε καθημερινή τριβή και συμφέρον Εκεί ψαλιδίζεται το θέλημά μας Εκεί ψαλιδίζεται ο εγωισμός μας Εκεί έχουμε λόγο να θυγούμε Εκεί ακριβώς και πρέπει να πολεμήσουμε την κατάκριση και την κρίση Είναι αντιποίηση θεϊκής εξουσίας Θέλουμε να το κάνουμε κάτι τέτοιο Τι σημαίνει αυτό Είναι μια πράξη αντίχριστη Και αναφέρεται εδώ στο γεροντικό Ότι ένας ιερέας του κοινοβίου Καταδίκασε Έναν αδελφόν που αμάρτησε Να βγει έξω από τον ναό Και ο Αβάς Βυσσαρίων Βγήκε και εκείνο λέγοντας Είμαι και εγώ αμαρτωλός Τότε πάλι ένας αδελφός στη σκίτη βρέθηκε, όταν πάλι ένα αδελφό στη σκίτη βρέθηκε ένοχο, η γεροντότεροι λέει αδελφή συγκεντρώθηκαν σε σύσκεψη και κάλεσαν τον αδάμο νησί. Αλλά αυτό αρνήθηκε να μετάσχει. Τότε ο ιερέας του παράγγειλε το εξή. Έλα στη σύσκεψη γιατί οι αδελφοί σε περιμένουν. Τότε Κίνος επήγε αλλά πήρε μαζί του ένα παλιό καλάθι που το γέμισε άμμο και το έσερνε πίσω του Όταν οι αδελφοί πήγαν να τον υποδεχθούν το ρώτησαν Τι είναι αυτό Αβά και εκείνο τους είπε Οι αμαρτίες μου τρέχουν ξοπίσω μου χωρίς να τις βλέπω και εγώ σήμερα να κρίνει τις αμαρτίες ενός άλλου Μετά από αυτό δεν είπαν τίποτα στον αδελφό το αμάρτησε αλλά το συγχώρησαν ο Αβάς Μωυσής τα έμαθε αυτά γιατί καθημερινά έπασχε έπασχε τον Θεό και γνώριζε ότι είναι αβέβαιος η σωτηρία του και είναι βεβαία μόνο με τη χάρη του Θεού αλλά πως να λειτουργήσει η χάρη του Θεού όταν δεν αποδεχόμεθα ή δεν θέλουμε τη σωτηρία του αδελφού μας ή κρίνουμε τη σωτηρία του είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να καταλάβει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του πορεία τη δική του ιστορία τη δική του προσωπικότητα τους δικούς του υποκειμενικούς επαναλαμβάνουμε παράγοντες δεν υπάρχει αντικείμενική αλήθεια σε σχέση με τον αδελφό μας. Έχουμε άγρια μεσάνεξα, μεσάνεκτα για τον άλλον, όταν για τον εαυτό μας δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ο άνθρωπος είναι γεμάτος συγκρούσεις και αμφιταλαντεύσεις. Μια ποθούμε τον Χριστό και μια μας τραβάει αμαρτία. Αποφασίζουμε να είμαστε στο Χριστό και νιώθουμε ότι κάτι χάνουμε. Οδηγούμεθα στην αμαρτία και γεμίζουμε ενοχές και λέμε πού είναι ο Χριστός. Προδώσαμε τον Χριστό. Τέτοι είμαστε. Όπως ο Απόστολος Παύλος λέγει βλέπω έτερο νόμο εν μου αντιστρατευόμενο το νόμο του νοός μου. Όταν στα τέτοιοι τι άραγε τρόπο είναι δίκαιο να επιλέξουμε στη ζωή μας και στις σχέσεις μας Τον έλεγχο, τη διάθεση ίασης και σωτρίας του άλλου ανθρώπου Πώς μπορώ να καταλάβω αν ο τρόπος προσέγγισης μου αντί του άλλου είναι κατά Θεόν ή όχι Όταν στον άλλο βγάλω αντίδραση, βγάλω οργή, βγάλω επιθετικότητα Η αλήθεια μου τότε δεν είναι του Θεού υπήρχε μια κρυμμένη υπεροψία όπως δεν δυσκολεύομαι να καταλάβω τον άλλον πολύ περισσότερο δυσκολεύομαι να καταλάβω την καινοδοξία που υπάρχει μέσα μου ένας καλυμμένος εγωισμός που παίρνει την μορφή του θεραπευτού έναντι του άλλου μια υπεροψία όμορφα κρυμμένη μέσα στη διάθεση αγάπης να θεραπεύσω τον άλλον άνθρωπο Όταν λοιπόν έχω τέτοια άγνοια για τον εαυτό μου, πώς αγνωρίζω για τον άλλον άνθρωπο, η αντίδραση λοιπόν, η αντεπίθεση που βγάζει ο άλλος άνθρωπος δηλώνεται πως ο δικός μου τρόπος δεν ήταν σωστός. Και όταν λέμε τρόπος εννοούμε και ουσία. Σημεινώ ότι εγώ δεν φέρω το πνεύμα του Χριστού τον καλύτερο τρόπο να διαλέξουμε αν μέσα του αυτός ο τρόπος δεν έχει αγάπη Χριστού, δεν έχει ταπείνωση πραγματική, φέρνει αναστάτωση στον άλλον άνθρωπο <κυρίζει> δεν φέρει αναστάτωση μόνο ο κακός άνθρωπος μεγαλύτερη αναστάτωση φέρνει ο καλός άνθρωπος ο δίκαιος άνθρωπος που φαίνεται δίκαιος που φαίνεται καλός λέει κάπου αλλού ο πως να ομιλούμε στον άλλον άνθρωπο να του λέμε τα εξής σου λέγω αυτά τα πράγματα λέει ο Άγιο Χρυσόστομος όχι για να σε κατευθύνω αλλά για να σου τα επενθυμίσω <Συκλή> δεν σε βιάζω και δεν σου επιβάλλω τίποτα απλώς υποβάλω το όλο πράγμα στη διάκρισή σου Γιατί δεν το κάνουμε αυτό, γιατί είμαι θα βιαστική; Γιατί είμαστε βιαστικοί, γιατί θέλουμε το δικό μας να γίνει άμεσα Γιατί να γίνει άμεσα, γιατί αγχωνόμαστε, γιατί αγχωνόμαστε, γιατί δεν εμπιστευόμαστε τον Θεών <ΣΣΣ> Δεν έχουμε μέσα μας εσωτερική ησυχία Από εκεί πηγάζει η ιστορία Είναι απλά τα πράγματα, δυο καλέ κουβέντε μπορούν να αλλάξουν όλο το κλίμα Στις σχέσεις μας στην καρδιά μας, στην καρδιά του άλλου ανθρώπου Μια καλή κουβέντα Που ανταποκρίνεται Στην διάθεση του άλλου ανθρώπου Πρέπει Και είναι απαραίτητο να βγαίνουμε Από την δική μας διάθεση Και να υποπτευόμεθα Και να αντιλαμβανόμεθα και τη διάθεση Του άλλου ανθρώπου Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ Το ενδιαφέρον και η επικοινωνία με έναν το ενδιαφέρον και η για την κοινωνία με έναν άνθρο να μας βοηθήσουμε να μαλακώσει ψηφή το ενδιαφέρον και πηγαίνει έναντι το άλλο έναν. ναι βεβαίως <συμίλω> εάν το ενδιαφέρον μας είναι ειλικρινές και έχει αυτές τις προϋποθέσεις που λένε πατέρες μας και έχει μέσα μας ταπείνωση Αυτό βοηθά και την καρδιά μας να έχουμε καλή σχέση με τον Θεό αλλά τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει το άλλο άλλο ο ρόλος του ενδιαφέροντος και της καλή διαθέσεως του άλλου και άλλος ο ρόλος της προσευχής το ένα δεν υποκαθιστά το άλλο αλλά θα λέγαμε πω η βάση όλων αυτών οφείλει να είναι η προσευχή για να παίρνουμε τη δύναμη να παίρνουμε τη χάρη να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχουμε την υπόψη μας όταν πλησιάζουμε άλλο άλλον άνθρωπο ότι ό,τι γίνεται γίνεται με τη χάρη του Θεού αν μας αφήσει η χάρη του Θεού, θα γίνουμε αγνώριστοι. Και για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη χάρη του Θεού πρέπει να φυλάξουμε με πολύ φόβο και πολύ σεβασμό τον σεβασμό της εικόνος του Θεού τον άνθρωπο. Πρέπει με πολύ σεβασμό και τιμή να περιβάλλουμε το συνάνθρωπό μας γιατί ίσως είναι ο, ουσιασ, ο, ο βασικότερος τρόπος για να λειτουργεί η χάρη του Θεού μέσα μας και ένας τρόπος είναι όταν βλέπουμε τον εαυτό μας εξωτερικά τουλάχιστον να υπερέχει έναντι του άλλου να λέμε στον εαυτό μας και σε μας αν φύγει η χάρη του Θεού πολύ χειρότερη του άλλου θα γίνουμε και δεν ξέρουμε εμεί αν μετανοήσουμε ο άλλος μπορεί να μετανοήσει ήδη να βρίσκεται σε μετάνοια εμείς όμως θα μετανοήσουμε να ξέρουμε επίσης πόσο απρόβλεπτο είναι το μέλλον μας και ότι ακόμα υπάρχει δρόμος μπροστά μας χρόνος που μπορεί να κρίνει τη σωτηρία μας ή την απώλειά μας. Οπότε δεν υπάρχει η τελική κρίση για να μπορούμε να νιώθουμε εξασφαλισμένοι. Πάντα είμαι θα υπό τον κίνδυνο της άρνησης του Χριστού και της άρνησης της χάρητός του. Για να διαφυλαχθούμε από αυτό το κίνδυνο ο ασφαλέστερος τρόπος είναι αυτός. Να σεβόμεθα με την ίδια τιμή που σεβόμεθα των Άγιον των Πλέον αμαρτωλών. <Τι> Θέλουμε να το πούμε και διαφορετικά. Σε μία σχέση ένα ζευγάρι θέλει να βρει χαΐρη η σχέση και η οικογένεια. Ο ένας να σέβεται με απόλυτον σεβασμό τον άλλον. Ο Σάνα ήταν Άγιος. Αν το διαφυλάσαμε αυτό θα ήταν πλούσια η χάρη του Θεού δεν ζητεί ο Θεός για ανθρώπους που ζουν στον κόσμο ασκητικά επιτεύγματα των ερημητών ζητεί αυτή, αυτό το μαρτύριο της ταπείνωσης να προσεγγίσουμε τον αδελφό μας τον σύντροφό μας τον άνθρωπό μας όχι με κατακριτικότητα αλλά με σεβασμό και τιμή με αυτήν που θα εδίδαμε όχι στον Τιχόντα αλλά σε έναν Άγιο. Αν έχουμε αυτή την προσπάθεια, αυτόν τον αγώνα, αυτή τη λεπτότητα, αυτή την τιμή θα μας τιμήσει ο Θεός. Και θα αλλοιωθούμε εσωτερικά. Οπότε πριν να δείξουμε ενδιαφέρον στον άνθρωπο πριν να κάνουμε αγάπη όπως την εννοούμε, πριν απ' όλα πρέπει να κάνουμε αυτή την εσωτερική άσκηση και αυτό το εσωτερικό ξεκαθάρισμα. Μόνο έτσι μπορεί να έρθει η ειρήνη του Θεού μέσα μας και να αρχίσει η προσευχή να καρποφορεί στην καρδιά μας. Η πίεση τη θεϊκή εξουσία, είπατε, από το μα ο άνθρωπο, ο οποίο θα ήθελε να κρίνει, ερώτημα: Υπάρχει δικαίωμα κρίση, πάντα. Του Θεού είναι. Δεν είναι δική μα. Οι έξυπνοι δεν θα σωθούν. Πρέπει να γίνουμε και λίγο χαζί για να σωθούμε για να απαλλαχθούμε λόγω βλακίας. Τι είπατε πιο δυνατά. Ε, και όσοι εσείς μοιραστούν την υπεροψία διαγωγή Umnos. Aliens, 56, και όλους τους πτώσματα του βοηθείς και μες τα κατάσταση είναι του και κομισμένη. Του είναι δημιουργίες για συμπτήματα. Πολλοί ένταναν συμπτήματα υπάρχει Και σκέφτεται ότι η κοινωνική έχει αποδείξει ενός της ότι δεν την Γιατί να πιλώθηκε, να ασνύχθηκε. Και εσείς, αυτή τη στιγμή, μας προτρέπεται να κατακτήσουμε κάτι που απαρχίσει δεν μπορέσει να το κάνουμε. Απούνται πάρα πολύ μεγάλο. Ποιο να κατακτήσουμε δεν κατάλαβα. Την ελευθερία μας και να πράξουμε. Να την χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία μας. Ήδη υπάρχει ελευθερία. Και να, να, να, να δημιουργήσουμε το φόβο και την ασφάλεια, Το οποίο θα μας και να πλησιάσουμε τον, τον πιλανό μας ως υσότιμο με αγάπη όσο με το γιατί πάρα Για να είναι αληθινό <συγλώσεις> Πάνω στο ίδιο πνεύμα που λέει η κυρία, για να έχουμε λοιπόν ειρήνη στην καρδιά μας και ιστορική ησυχία, αρκεί να έχουμε ισχυρή προσωπικότητα, είναι άλλοι παράγοντε παράγοντες που καθορίζουν αυτή την ειρήνη στην καρυγία. Δεν υπάρχει η φυσική ειρήνη κάποιοι άνθρωποι έχουν από μόνους σαν χαρακτήρες κάποια έτσι ησυχία μέσα τους κάποιοι την εξασχούν ψυχικά μιλούμε για μια άλλη ειρήνη και αυτό που είπατε προηγουμένως νομίζουμε πως ο ανασφαλής και φοβισμένος καμιά φορά πλησιάζει πιο σωστά τον άνθρωπο τον άλλον γιατί αυτή η αδύναμη στάση που έχουμε αυτή η κατάσταση πτώσεως, η ανασφάλεια μας, ο φόβος μας, πολλές φορές μας περνεί πιο κοντά στον άλλον άνθρωπο με την έννοια ότι τον άλλον τον θεωρούμε σημαντικότερο από εμάς. Αλλά παρά, παρόλα αυτά δεν εννοούμε κάτι τέτοιο. Η ανασφάλεια μας και η φοβία μας, εάν παραδοθεί στον Χριστό γίνεται δύναμη. Για να προσπαθούμε και αυτήν η πλάνη μας, διά του νοός, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας και να συνδεθούμε με τον άλλον άνθρωπο. Αλλά διε της χάρητος. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σωστό. Τι κάνουμε τότε, πάω λέω στον Θεό, είμαι νομασφαλής, είμαι φοβισμένος, δεν μπορώ να πλησιάσω κανέναν, είμαι χαμένο ελέησέ με. και ζητώ Αυτός να με δυναμώσει Αυτή λοιπόν η ενδυνάμωση μας στην αδυναμία μας μας δίνει τις σωστέ προϋποθέσεις να πλησιάσουμε τον άλλον Γι' αυτό λέει ο Κύριος μέσα από τον Απόστολο Παύλο η γαρ με να στενεί ο άνθρωπος που καταφεύγει στον Θεό φανερώνεται τελεία ολοκληρωμένη δύναμη του Θεού μέσα στην αδυναμία μας λοιπόν δεν είναι πρόβλημα ούτε να ούτε η φοβία πρόβλημα είναι η σκληρότητα να μην καταφύγουμε στον Χριστό και να εμένουμε στον εαυτό μας εκεί η δυσκολία κανείς άλλος με ελευθερία δεν Έκανε κακή χρήση της ελευθερίας του, ναι. Κανείς άλλος, πεινά; Η Αγγελία μία. Η Αγγελία είναι Είναι ο Και μας έρθω σε του. Δηλαδή καθένας μας, είναι όψη, και Αν βρούμε την αλήθεια μας, Αλλά το και να Γιατί εγώ τη βρήκα. Προσπαθούμε. Ξέρετε, λέει ότι και πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά στοιχεία σε κάποιον άνθρωπο όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος πρέπει να τιμούμε τον άλλον άνθρωπο είναι, θυμάμαι αυτό που λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος όταν δεις κάποιον αμαρτωλό πες στα πόδια του επαίνεσέ τον μίλησε του όμορφα πες στο γιαρετές που δεν έχει αυτό φαίνεται ψέμα όμως είναι αλήθεια ως κίνηση, ως διάθεση και τότε αυτός λέει θα φιλοτιμηθεί και θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα τις αρετές τις οποίες του αποδώσαμε. Υπάρχει τόσο καλό στο χειρότερο άνθρωπο όσο τόσο κακό στον, χειρότερο άνθρωπο, στον καλύτερο άνθρωπο. Ο χειρότερος άνθρωπος έχει καλά στοιχεία και ο καλύτερος έχει κάκιστα στοιχεία. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε κανένα. Εμείς τι κάνουμε, βλέπουμε με μία ακαμψία τα πράγματα και βάζουμε ταμπέλες. Καλή και κακή, έντιμη και ανέντιμη. Αυτό κρύβει μια βαθιά τα άγνοια για τον άνθρωπο. Επαναλαμβάνουμε υπάρχει τόσο καλό στον χειρότερο άνθρωπο και τόσο κακό στον καλύτερο ώστε η κρίση μας είναι άστοχη μα την ίδια στιγμή που ο άνθρωπος προσκυνάει τον Θεό την ίδια στιγμή αμαρτάνει όπως λέει στο, στην παρακλητική ο υμεινογράφος την ίδια στιγμή που έψελα, ύμνωσης των Θεών, ευρέθηκα να σκέφτομαι μολυσμένες και ακάθαρτες σκέψεις. Την ίδια στιγμή. Οπότε όταν έχουμε αυτή την εμπειρία, αυτής της προσωπικής μας αδυναμίας, δεν έχουμε την δυνατότητα κρίσεως, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κατατάσσουμε τους ανθρώπους σε κατηγορίες αλλά ένα πράγμα έχουμε δυνατότητα. Να σκύψουμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και για μας και για όλο τον κόσμο. Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε. Λοιπόν, μάλλον τέρσι ώρα. Δύο ανακοινώσει Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Μια απέστε πριν φύγει ο κόσμο. Ναι, ναι. ναι. Μέσα Τη φανταστικής εικόνα τη. Κιδυνεύουμε όλοι σε αυτή την καινοδοξία του να σχηματίσει μια κόλλα για τον εαυτό μας καλή. Ε, νομίζω ότι Θεός μας αγαπά και θα μας δώσει τα απαραίτητα φάρμακα που έχουμε για να συντριβούμε εσωτερικά και να πέσει και να κρεμιστεί αυτή η εικόνα. Μου αναφέρουν εδώ για αιμοπετάλια που χρειάζονται για κάποιο παιδί 4,5 ετών που πάσχει από υποκράτιο στο Ιπποκράτιο, Δάρδας Νικόλαος εμοπετάλια μηδέν θετικό μηδέν θετικό στο υποκράτιο Δάρδας Νικόλαος, είναι μικρό παιδί και ανάγκη αίματος φανή στον κιανό σταυρό είναι ασθενή, στο αχέπα θα δώσετε αίμα, όσοι θέλετε κουρουκερεζήφανη φανί αν ζούμε την επόμενη Τρίτη θα ξαναλέπουμε. Οι ευχόν των Αγίων Πατέρων, ημώνη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημώνη και σώσαν ημάς.